Κεφάλαιον Ιωτα Γάμα, σελίδα 648, στήχη 1 στους 7, τα καθήκοντα του χριστιανού προς το κράτος. 1. Είστε όμως και μέλη της άλλης κοινωνίας που αγνοεί τον Χριστόν. Έρχομαι λοιπόν να σας γράψω πώς πρέπει να φέρεστε και εν μέσω της κοινωνίας αυτής. Κάθε άνθρωπος ασυποτάσσεται εις εκείνος που κατέχουν ανωτέρας εξουσία στην πολιτεία διότι το καθεστώς του κράτους με τας εξουσίας του είναι σύμφωνο με το σχέδιο του Θεού, ο οποίος εδημιούργησε τους ανθρώπους δια να ζουν Συνεπώς, κάθε εξουσία προέρχεται από τον Θεό. Οι δεάρχοντες που ασκούν την εξουσία έχουν ταχθεί κατά η ανοχή του Θεού. 2. Ωστε εκείνος που απειθεί στην εξουσία εναντιώνεται εις διαταγή του Θεού, Όσοι δε εναντιώνονται, θα λάβουν στον εαυτόν τους την πρέπουσα τιμωρία. 3. Πράγματι δε, όποιος απειθείς τους άρχοντας εναντιώνεται στην διαταγή του Θεού, διότι οι άρχοντες δεν εμπνέουν φόβον για τα καλά έργα που συντελούν στην κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδον, αλλά για τα κακά έργα που διαταράτουν την κοινωνική ασφάλεια και τάξη. Θέλεις δε να μη φοβήσει τους εν «Πράτε κάθε τύπου συντελεί στο καλό της κοινωνίας και θα έχεις έπαινον από τους άρχοντας». 4. Θα έχεις δε έπαινον από τον άρχοντα, διότι αυτός είναι η του Θεού προς προστασίαν η δική σου και δια το καλό των πολιτών. Εάν όμως πράτεις το κακόν, τότε να φοβείσαι, διότι δεν φορεί ματέως την μάχαιρα το σύμβολον αυτό της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας». Την φορεί για να τιμωρεί και διαθανάτου ακόμη κάθε άτακτων στοιχείων. Διότι είναι πυρέτης του Θεού, εκδικητής που έχει εντολήν και δικαίωμα να επιβάλλει μορία εις κάθε κακοποιών. 5. Δι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μόνο για των φόβων της τιμωρία, αλλά και διότι η συνείδησης επιβάλλει ως δικαίαν την υποταγήντα αυτήν. 6. Διότι δε είναι δικαία η υποταγία αυτή, δι' αυτό πληρώνεται και φόρους προς συντήρηση των αρχών, Διότι είναι υπηρέτε θεού, οι οποίοι αφήνουν κάθε άλλο ιδιωτικό του έργο και ασχολούνται αποκλειστικά με τη δημοσίαν υπηρεσίαν. 7. Αποδώσατε λοιπόν εις όλους όσοι κατέχουν εξουσίαν ό,τι τους οφείλεται ως χρέος και ως καθήκον. Εις εκείνον που εισπράττει τον επί των εισοδημάτων και των κεφαλικών φόρων, αποδώσατε τον φόρον Εις εκείνον που εισπράττει τους τελωνιακούς δασμούς, αποδώσατε τον τελωνιακών δασμών. Εις εκείνον που ανήκει ο βαθύς σεβασμό αποδώσατε τον βαθύν σεβασμόν. Εις εκείνον που ανήκει η τιμή, αποδώσατε την τιμήν.